Είναι υπέροχο νόμο. Είναι υπέροχο νόμο. Αυτό ο νόμο κλειάμεσο δεν είναι λόγο για κατάθεση προτάσεων δυσπιστία. Είναι λόγο για έργο προ την κυβέρνηση ένα ε, το δώσουμε. ένα ε, να έβγε. Το αξίζει αυτή η κυβέρνηση γιατί όπως ακούσατε τον αρμόδιο υπουργό και με τον τρόπο που μοναδικά ξέρει να εκφράζεται ο ίδιος και να εκφράζει και να περιγράφει τα πράγματα είναι ένας υπέροχος νόμος αυτός που ψηφίστηκε το τριήμερο τον οποίο θα τον ζήσουμε στο πετσί μα. Φαίνεται από τις διατάξει που έχει θα φύγουν σπίτια, από τα χέρια ανθρώπων θα πάνε κάποια από αυτά τα σπίτια στα χέρια του τραπεζίτη, τον οποίο όλοι το μισούν. Αλλά τελικά αυτό κάνει κουμάντο σε αυτόν τον τόπο με την ευρία έννοια. Οπότε είναι ένα υπέροχο πραγματικά νόμο, όπω τον περιγράφει ο Άδωνη Γεωργιάδης, και χρειάζεται να έβγαι η κυβέρνηση. Είπαμε να ξεκινήσουμε την αρχή τη εβδομάδα έτσι, δίνοντα το έβγε στην κυβέρνηση. 2.11.10.80. 80, αν θέλετε κι εσεί να δώσετε το δικό σα έβγε στην κυβέρνηση. Με όποιο τρόπο. Γιατί ένα έβγε μπορεί να περιγραφεί και να δοθεί με πάρα πολλούς τρόπους προς την κυβέρνηση. Τώρα, τι είναι και γιατί δεν ψήφισαν όλοι αυτοί που δεν ψήφισαν τον υπέροχο νόμο που λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης και πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν. Κανονικά θα έπρεπε να αντρέπονται όσοι βουλευτές δεν το ψηφίζουν. Όχι όσοι βουλευτές το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε με υπερηφάνεια και δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρήστο Σταϊκούρα με υπερηφάνεια! Που πας την τσάπα! Έλα περβάζα! Που πας μωρί με την υπερηφάνεια! Για σίβα είναι η Καρολίνα Μίγελίνα Κόζε Μόγι εντός του πέρπες είτε ακόμα ψηφέρα παπέ Το ψηφίζουμε με υπερηφάνεια και δίνουμε ψήφο στο στον Χρήστο Σταϊκούρα με υπερηφάνεια! Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με την Διακυγιάρουγλου. Διακυγιάρ, Αυτός είναι ο Σταϊκούρας, ο οποίος θέλει να κάνει και παιχνίδι στη Βουλή, αλλά μπέρδεψε την Γιαδικιάρουγλου, την ξεκίνησε με ΔΕΛΤΑ όχι με γάμα που γράφεται το όνομά τη και επειδή έγινε λόγος στη Βουλή για Δικιάργλου ήταν ένας από τους δοσίλογους της κατοχής ένα από τα Πολύ κλασικά και μεγάλα ονόματα, γι' αυτό και το έβαλε ο εκεί, σύμφωνα με το μύθο ή τι διηγήσει τη εποχή. Ε, αυτά είπε ο κύριο Γεωργιάδη, αυτά είπε ο κύριο Σταϊκούρα με την Διάγκη Κιάρογλου. Πώ το κατάφερε και το έκανε όλο αυτό. Είναι καλό ότι τα καταφέρνει στην οικονομία. Αν δεν καταφέρει μια λέξη να βάλει την πρώτη και τη δεύτερη συλλαβή στη σωστή σειρά, είναι μια λεπτομέρεια. Το θετικό είναι τα καταφέρνει στην οικονομία ο κύριο Σταϊκούρα. Βαρισίμαντο λόγο απίφθηνε από το βήμα τη Βουλή ο πρωθυπουργός της χώρας. Όπως ακριβώς συμβαίνει και το ξέρεις με τους ψαράδες των χελιών δεν πιάνουν τίποτα όταν η λίμνη είναι ήσυχοι. Αν όμως τη να μοχλέψουν και τα κάνουν όλα άνω κάτω τότε πιάνουν. Ψαρια πουλά Έτσι και εσύ έμαθες να κερδίζεις μόνο αν την πόλη αναστατώσεις. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Τι συνέβη, Αλεξίου. Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Ε, πώς. Ως... Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Εγώ πρόσεχα την Πολύχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με την Διακυγιάρογλου. Διακυ... Θέλει να ταλέντο, δεν γίνεται εύκολα όλο αυτό και ο Χρήστος Θαϊκούρας το έχει αυτό το τα ταλέντο και στα οικονομικά. Να μην ξεχνάμε το βασικό και πρώτο του ταλέντο, γι' αυτό και η οικονομία πάει τόσο καλά. Το βλέπετε, το ζούμε όλοι και θα πάει ακόμη καλύτερα. Και η δική μας οικονομία και των αλλονών οι οικονομίε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργός μετά τα χέλια και τα ψάρια της Αλίκης, γενικός ελληνικός κινηματογράφος σήμερα αρκετό, ε, μίλησε και με αναφέρθηκε στα καλά που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο προκάλεσε την πρόταση δυσπιστίας και το οποίο τι κάνει. Ακηλητοποιεί γενιές ολόκληρε. Μεταφέρει βάρη σε παιδιά και σε εγγόνια Τι κάνει Ακινητοποιεί γενιές ολόκληρες Μεταφέρει βάρη Στην Διακυγιάρογλου Θέλω να πω δύο κουβέντες Στην Διακυγιάρογλου για το ζήτημα της πανδημίας, ότι βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, ότι τα έχουμε καταφέρει χάλια στο δεύτερο κύμα. Ε, το βλέπουμε. Το τελευταίο δεν χρειάζεται να το πει στη Ιδιακή Γιάρογλου. Το λέει σε όλους εμάς και δεν χρειάζεται να το πει καν γιατί βλέπουμε ακριβώς πως θα πάνε στο δεύτερο κύμα από επιτυχία σε επιτυχία. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το τριήμερο έχουμε αρκετούς πολιτικούς σήμερα που μίλησαν ήταν τις βουλή το τριήμερο λογικό ήταν η πρόταση μορφής κατά τους Ταϊκούρα νικήσανε βέβαια αλλήμονο και μίλησαν και οι αρχηγοί. Και έχουμε αρκετό υλικό. Δεν θα το προλάβουμε. Δεν έχει σημασία. Το έχουμε μαζέψει πάντω. Εκεί σε κάποια στιγμή ανεβαίνει ο Χρυσοχοίδη, ο Υπουργό Δημοσία Τάξεως των Αρίστων, τη άριστη κυβέρνηση και τη άριστη αστυνομία. Πρέπει αυτό να το λέμε συνέχεια. Εφόσον έχει το Χρυσοχοίδη, μόνο άριστη θα ήταν η αστυνομία. Ανεβαίνει ο Χρυσοχοίδη πάνω και άρχισε να τα μετράει σε σχέση με αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαδηλώσει στην Αθήνα στο πρώτο του 2019. Στην διακυβέρνηση ρίξατε 2.135 χημικά και δακρυγόνα. Από τον Αύγουστο του 19, δηλαδή από τη δική μας διακυβέρνηση σήμερα 14 μήνες, σε μεγαλύτερο αριθμό διαδηλώσεων έπεσαν 778 δακρυγόνα. Hey, Επιτέλους η αστυνομία και ο Χρυσοφοίδης δεν τα κατάφεραν. Από τον Αύγουστο του 19, δηλαδή από τη δική μα διακυβέρνηση, ω σήμερα 14 μήνε, έπεσαν. ένα εκατομμύριο, εκατομμύρια χιλιάδε, εκατομμύρια και δέκα. Ναι, αυτό είναι πιο σωστό. Έκατσε και τα μέτρησε ο Χρυσοχοίδης. Και ξέρετε όλοι και ξέρουμε όλοι ότι όταν ο Χρυσοχοίδης κάθεται και μετράει, όπω ήταν οι 150 μολότοφ που είχε δει στο εφετείο να πέφτουνε, ξέρουμε όλοι ότι έχει προηγηθεί σοβαρή μελέτη. Είναι ο ίδιο πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματα των μετρήσεών του είναι επίση και εξίσου σοβαρά. Και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε 235 μετρημένα δακρυγόνα και η Νέα Δημοκρατία στον ένα χρόνο και κάτι που κυβερνάει έχει ρίξει 778 όπω λέει ο Χρυσοχοίδης, δακρυγόνα. Οπότε δεν είναι αργά, είναι σίγουρο θα ξεπεράσει τον αριθμό του ΣΥΡΙΖΑ στα δακρυγόνα. Έδωσε τα επίσημα στοιχεία, τα ανέφερε με πολύ μεγάλη χαρά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια ε, αποτυχία τη ελληνική αστυνομία. Έχει διαφύγει ο υπαρχηγό τη Χρυσή που υποτίθεται τους παρακολουθούν εδώ και ένα μήνα όλους στα σπίτια του απ' έξω, γιατί ξέραμε και είχε φανεί ειδικά μετά την απόφαση για εγκληματική οργάνωση τι ακριβώς θα συμβεί, ήταν η αστυνομία απ' έξω, αλλά χάθηκε ο παπάς. Αυτό είναι μια κορυφαία στιγμή αποτυχίας και της δημοκρατίας όπως συνηθίζουν να λένε και τις αστυνομίας και του ίδιου του Υπουργού δεν έχει πειραχτεί κανείς δεν έχει παρετηθεί κανείς δεν έχει νιώσει την ανάγκη κανείς να πει κάτι για όλο αυτό το θέμα και όχι μόνο αυτό βγαίνει ο Χρυσοχοήτης λοιπόν χθές ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και το γυρίζει όλο αυτό ούτε λίγο είτε πολύ ότι πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη που τόσε μέρε λέμε: Σα έφυγε ο παπά, να τον είχατε μέσα στα χέρια σα. Τον χάσατε και είναι μια τεράστια γκάφα και συμβολική γκάφα όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί δεν είναι ένα τυχαίο, είναι ο υπαρχηγό των φασιστών, του φασιστικού κόμματο που είχαμε σε αυτόν και έχουμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο. Και βγαίνει ο Χρυσοκοήδη με το γνωστό ύφο του Πασόκου που αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Για το Χρυσαυγήτη Παπά, δώσατε χερέκακα όλη σα τη δύναμη. Τα ρέστα σα. Θεωρήσατε ότι επιτέλου η αστυνομία και ο Χρυσοφοίδης δεν τα κατάφεραν. Στην ουσία, ζητάτε να παραβούμε κανόνε κράτου δικαίου για να παρακολουθήσουμε ένα κατηγορούμενο που ήταν μέχρι προχθέ παπά. <χω> ζητάτε να παραβούμε κανόνε κράτου δικαίου. Πολύ <χω> καλό. <χω> το άλλο με το Τωτώ <χω> το ξέρετε. Επίση, άκρητα ηρωνευτήκατε ότι τα σπίτια όλων των κατηγορουμένων ήταν υπό επιτήρηση. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που η αστυνομία. Με εντολή του Ισαγγελέα μπορεί να επιτηρεί κάποια σπίτια Και επιτέλους τι θέλετε Πείτε μας Να επιτρέψουμε το λιντσάρισμα Να επιτρέψουμε το λιντσάρισμα Για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα Δεν είπε κανείς για λιντσάρισμα Όλοι λέμε και μιλάμε να τηρηθούν αυτά που πρέπει Όταν κάποιος καταδικάζεται από το δικαστήριο Η αστυνομία τον Συλλαμβάνει εφόσον τον παρακολουθεί και ένα μήνα, ίσω και περισσότερο, και τον οδηγεί εκεί που πρέπει να οδηγηθεί. Δεν μίλησε κανεί για λιντσάρισμα. Ποιο ο λόγο να φέρνει τέτοιου τύπου εικόνε και τέτοια σχήματα λεκτικά, για ποιον ακριβώ λόγο το κάνει ένα νοήμων υποτίθεται άνθρωπο, αν δεν υποτιμάει κάργα την νοημοσύνη και αυτών που είναι από κάτω στη Βουλή και όλων οι που ακούμε και παρακολουθούμε την πολιτική ζωή αυτού του τόπου με αυτού του πρωταγωνιστέ. Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσεί που από τέτοια καταπάτηση νόμων γέμισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και ξερονίσια ο τόπος. Δηλαδή, λέει ο Χρυσοχοήδης, ότι επειδή σε αυτόν τον τόπο είχαμε ξερονίσια και φυλακίσεις κομμουνιστών αριστερών, δεν πρέπει να απαιτούμε όλοι εμείς να συλληφθεί ο παπά. Αυτό ακριβώς το λεκτικό σχήμα χρησιμοποίησε και παραμένει εκεί που είναι ο ίδιος και η επιτελής από κάτω, η αξιωματική της αστυνομία. Και είναι ο καθένα στη θέση του, δεν έχει αισθανθεί κανεί την ανάγκη να πει κάτι γύρω από αυτό το θέμα. Δεν λέω να ζητήσει συγγνώμη να πει οτιδήποτε γύρω από αυτό. Και αντί αυτό, να ακούμε ότι επειδή είχαμε ξερονίσια, δεν πρέπει να ζητάμε τη σύλληψη του παπά. Γιατί τα ξερονίσια, πώ κατάφερε σε μία πρόταση, έβαλε τον φασίστα μαζί με τα ξερονίσια, το ίδιο διοκόμενου, του κομμουνιστές με του φασίστε, το ίδιο διοκόμενου σε αυτό το τόπο. Μόνο ένα μυαλό, σαν το θα μπορούσε να το κάνει. Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσεί. Που από τέτοια καταπάτηση νόμων γέμισαν νεκροταφεία και στένεξε σε φυλακέ και ξερονίσια ο τόπο. Τι λέει, ναι. Μαλακίε. Και ένα από τα πράγματα, αφού αυτή είναι η συζήτηση, που είμαι εντελώ περήφανο. Είναι ότι πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί, ότι πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα, ότι αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη, θα βοηθήσει να μπορούν οι τράπεζε να δώσουν νέα δάνεια. Είναι υπερήφανο. Ο Τσακαλώτο. Περάσαμε έτσι τον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε γεγονότα, να ξέρετε. Τώρα που θα επισυμβεί, όπω λέμε, η δεύτερη φορά αριστερά, ε, βρήκαμε ποιο θα είναι ο πρώτο νόμο που μέρα μεσημέρι θα ασκηστεί. Εμεί λοιπόν δεσμευόμαστε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας. Να μην αφήσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία να συνεχιστεί. Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου θα είναι αυτός. Ένα μηδέν. Θα είναι αυτός ο πρώτος νόμος, αυτός που ψηφίστηκε χθες το βράδυ από την Βουλή. Το ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα γίνει όλο αυτό. Όπω καταργήθηκε και το ομνημόνιο, θυμώ όλοι, με μια τέτοια διαβεβαίωση, θα ήταν η πρώτη τους πράξη, θα ήταν και μέρα μεσημέρι και ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί αυτό, ακόμη και αν η Μέρκελ χτυπιόταν. Έτσι τώρα έχουμε και τη δεύτερη φορά αριστερά, όποτε έρθει αυτή, ε, τον πρώτο νόμο που θα καταργηθεί, τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας αυτά χθε και αναφέρθηκε σε αυτή την περίφημη δεύτερη φορά. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη φορά Κλεισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου Θα Μέγαρο για να ζήσω. Θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας Από το παρασιτικό κεφάλαιο Και από αυτούς που σήμερα ελέγχουν την οικονομία Τους τραπεζίτες και τα φάντες πάρτε και μια επί, επ, επική, επική παπάτζα αυτό το τελευταίο εδώ διότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση όσο και να θέλει αυτού του τύπου να πάρουν τα κλειδιά της οικονομίας η οικονομία είναι πάνω από τις κυβερνήσεις οι τραπεζίτες είναι πάνω από τις κυβερνήσεις Η υπουργοί, οι πρωθυπουργοί είναι οι των τραπεζιτών αυτό ισχύει σε αυτή τη χώρα Στι γειτονικέ χώρε, στι παραπάνω χώρε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δυτικό ημισφαίριο το περίφημο, ακόμη και στι πανάπτυκτε χώρε, αυτοί που είναι πάνω και αυτοί που έχουν τα κλειδιά, αυτό γράφει στη νου για αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που ζούμε και περνάμε τόσο όμορφα, ο καπιταλισμό. Αυτοί είναι οι αρχηγοί, αυτοί έχουν τα κλειδιά. Δεν μπορεί να του τα πάρει κανένα, δεν υπάρχει ρύθμιση να τα πάρει κανένα τα κλειδιά τη οικονομία. Απλά εδώ ήθελε να. Ε, κάνει το γνωστό, τα λέει, χειροκροτούνε μόνο οι ίδιοι. Αυτό αναφορική ομιλία έτσι κι αλλιώ. Και συνέχισε με τη δεύτερη φορά. Και να ξέρετε, τη δεύτερη φορά και για σας και για μας κυρίω όμως για το λαό, θα είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. όσο η καρδιά κι ανελαχτάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Να, εντάξει, τη δεύτερη φορά δεν θα συμβεί τουλάχιστον αυτό Οπότε να το δοκιμάσουμε Να δούμε μήπως ε, γίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο που περιέγραψε Ότι ο πρώτος νόμος που θα ασκηστεί με ένα νόμο ένα άρθρο και θα είναι μέρα μεσημέρι Θα είναι ο συγκεκριμένος που ψήφισαν χτες ο Πρωθυπουργός της χώρας Αφού τα είπε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και Γέλασαν μέσα στο κοινοβούλιο, περνάνε και καλά. Ήταν και πολλέ οι ώρε. Υπήρχε ανάγκη, έτσι κάπω, να δοθεί ένα πιο χαρούμενο και χαροπό κλίμα και στίγμα. Το έδωσε ο Αλέξη Τσίπρα. μετά παίρνει το λόγο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο οποίο το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί, δύο μέρε πριν την 28η Οκτωβρίου και είπε το εξή. Μου έκανε πολύ εντύπωση η αναφορά σα στον εθνικισμό και η. Κατηγορία ότι εθνικισμό υπάρχει βασικά από την πλευρά τη δεξιά, ότι μόνο εσεί πολεμήσατε στην εθνική αντίσταση, εσεί οριζόμενοι ω αριστεροί. Όχι, στην εθνική αντίσταση πολέμησε όλο ο ελληνικό λαό. Και κάποια στιγμή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση τη αριστερά. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν πολέμησαν δεν μπορεί Ξέρετε τι είναι να στην αποθήκη σου λάδια. Αλεύρι, τρόφιμα, να πεινάνε όλοι, να θέλουν να σταφάνε και εσύ να πολεμά, να τα κρατήσει μόνο για σένα και να τα πουλά σε τριπλάσιε, οχταπλάσιε τιμέ. Ακόμα και αν παίρνει χρυσά δόντια. Οι λαδέμποροι δεν έδωσαν μάχη. Σε ποια παράταξη ανήκαν οι λαδέμποροι. Οι δοσύλλογοι με την ευρία έννοια να θέλουν να πολεμήσουν, αλλά δεν πήγαν να πολεμήσουν, γιατί ή έφυγαν στο Κάιρο και στο Λονδίνο, ή έμειναν εδώ και υπηρέτησαν από κυβερνητικέ θέσει. Του Γερμανού, ζει κατακτητέ του τόπου, οι περίφημοι πολιτικοί δοσύλλογοι. Οι τάγματα ασφαλίτες δεν πολέμησαν. Το ΕΑΜ, τον Ελλά, πολέμησαν. Άρα και αυτοί έκαναν αντίσταση κατά μία έννοια. Οι κουκουλοφόροι δοσύλλογοι τάγματα ασφαλίτες που δείχνανε με το χέρι δεν πολέμησαν. Δεν ήταν δύσκολο αυτό. Να φορά την κουκούλα, είδατε πώ νιώθουμε τώρα με τη μάσκα. Για φανταστείτε, μια μαύρη κουκούλα μόνο με δύο τρύπε στα μάτια δεν ανέπνε από πουθενά. Και έπρεπε να θυμηθεί. Να καταδώσει τον κομμουνιστή απέναντι τον αριστερό που έπρεπε να εκτελεστεί, να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όλοι αυτοί ανήκαν στη δεξιά. Όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι. Αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα από εκεί και πέρα και με το που έφυγε ο κατακτητή πήραν και τα περίφημα αξιώματα. Όμω μια που μιλάμε, να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί αυτά που είπα εγώ τώρα εδώ τέσσερις κατηγορίες δοσύλογοι, λαδέμποροι, ταγματα ασφαλίτε, είναι και λίγο γενικό και επειδή λέει ότι η εθνική αντίσταση δεν ήταν προνόμιο τη αριστεράς αλλά ήταν και τη δεξιάς γιατί και αυτή η παράταξη είχε ανθρώπους που συμβάλλανε πάρα πολύ στην εθνική αντίσταση θα ακούσουμε έναν τέτοιο τι ακριβώς και πόσο δύσκολα πέρασες εκείνα τα χρόνια Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα όταν το βράδυ που κοιμόμουνα μαζί με τον μακαλί του αδελφό μου το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου Υπάρχει χειρότερο. Να θε να κοιμηθεί το βράδυ και να μην μπορεί να κοιμηθεί επειδή φώναζαν οι πεινασμένοι τη κατοχή και λέγαν ολοι όλοι γύρω-τριγύρω πεινάω, πεινάω. Δεν υπάρχει χειρότερο. Έχει δίκιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρχαν όντω άνθρωποι από τη δεξιά παράταξη που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Ακούσαμε μόλι έναν. Θα ακούσουμε τον ίδιο σε μια άλλη φοβερή, τρομερά δύσκολη στιγμή. Εγώ πώ ζούσα εκεί, Ήμουν γραμμένο σε τρία συσίτια, Γιατί ήμουν δικηγόρο.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 Να τρώ τρει φασολάδε τη μέρα. Μπορείτε εσείς να φάτε μία, μία μισή φασολάδα σήμερα. Εκεί νομίζω φρενάρετε. Δύο. Έτρωγε ο άνθρωπο τρει φασολάδε τη μέρα για 11 μήνε. Δεν υπάρχει η μεγαλύτερη καταδίκη για κάποιον και έτσι δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Αλλά ε, οι άλλοι που δεν τρώγαν αυτέ τι φασολάδε ε, δεν τα κατάφεραν, δεν έζησαν. 300.000 Αθηναίοι πέθαναν το χειμώνα του 41 στη μεγάλη κατοχή. Αλλά ήταν κάποιοι για 11 μήνε που τρώγαν τρία πιάτα φαγητό τη μέρα επειδή είχε ένα κουτάλι. Στην τσέπη και όπου έβλεπε συσίτιο πήγαινε, έχει δίκιο λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ καλά κάνει και μας θυμίζει ότι αντίσταση σε αυτό τον τόπο έκανε η δεξιά. Σε αυτή τη φάση, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτό το αφήγημα και θέλουν να αλλάξουν και αυτή την ιστορία, σε κανά δύο χρόνια θα λένε ότι αντίσταση έκανε μόνο η δεξιά σε αυτόν τον τόπο και το ΕΑΜ τελικά ήταν κάτι στο δεξιό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση τη αριστερά. Και είναι προσβολή να το λέτε αυτό. Είναι προσβολή να το, να το λέτε ακόμα και σήμερα. Μετά την εθνική συμφιλίωση. Να επανέρχεστε σε στιγμέ διχασμού. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Και έτρωγα τρει φασολάδε ανάλαβε κάθε μεσημέρι. Τι πράγματα είναι αυτά που λέγονται σε αυτή την αίθουσα. μόνο, μόνο για να. Χαϊδέψετε το δικό σας κομματικό ακροατήριο. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη, Αλεξίου. Ορίστε. Λέω ίσουν εδώ. Εδώ μάλιστα, εδώ. Για πες μας τι συνέβη. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με την Διακυγιά, Διακυγιάρογλου. άρτε δεξί που έχετε παπούδες και ήταν στην εθνική αντίσταση κατά του ναζί κατακτητής το 2110-188-80 και πείτε την εμπειρία σας να την καταγράψει μέσα ο Αποστόλης η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο πάμε γρήγορα γρήγορα στον πρώτο λαό Γεια σου, όπως το όλοι, Γεια Διαβάζω ότι σχετικά με την διαφυγή του παπά, του καταδικαστέντε σε 13 χρόνια, ότι η αστυνομία λέει διαψεύδει το Υπουργείο Προπό, διαψεύδει ότι παρακολουθούνταν οι καταδικασμένοι τις αυγήτε, και ότι αν η αστυνομία λέει παρακολουθούσε με οποιοδήποτε τρόπο τον παπά, θα παρανομούσε δουπλά απέναντι σε ένα πολίτη και απέναντι σε ένα κατηγορούμενο. Γιατί λέει οι παρακολουθήσει γίνονται μόνο με εντολέ εισαγγελέα. Επομένω, τι έλεγε ο Μπαλάνσκα, Σέματα. Σέματα. Είναι στα έξι. 7 μέτρα. Μπορεί να είναι στα 6-7 μέτρα. Ξέρει άμα ο Μαλάκα πήγε σε διπλανό διαμέριζα, πήδηξε τη, από τον Ακάλι, το πίσω τη βεράντα και πήγε δίπλα και κρύβεται μέσα στο φούρνο, μέσα στην τουλάπα. Στην τουλάπα πιθανότερο Ισχυρή. να κρύβεται. Ισχυρίστηκε σε όλου του τόνου ότι δεν υπάρχει μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο. Τι είπε στο τρισεκατομμύριο. Δεν είπε ούτε μία ή είπε μία στο δισεκατομμύριο. Ούτε μία. Μπορεί κάποιο ναι. να, να διαφύγει ή μπορεί κάποιο να αντιδράσει. Μπορεί να είναι μέσα τα ενδεχόμενα και αυτά, έτσι, δεν είναι. <γελάτε>, γιατί? Να, να, να διαφύγει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέριπτωση κυρία Μαυραγάνη <γελά> αυτό σας το λέω κατηγορηματικά κανονικά ο Χρυσοχοίδης θα έπρεπε να, να παρετηθεί να είχε παρετηθεί ήδη τώρα για πολλούς λόγους ε, τώρα ένα παραπάνω είναι ακατόρθωτο αυτό όχι δύσκολο δεν υπάρχει περίπτωση κοιτάξτε ε, υπηρετώ στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 30 χρόνια και ξέρω πόσο ικανή αστυνομία έχουμε <γελά> Λοιπόν, σε παίρνω να σα δώσω τα φιλιά και του χαιρετισμού τη προγιαγιάς μου, η οποία είναι 95 χρονών. Ζή, η προγιαγιά σου, πόσο χρονών είσαι εσύ. <laughs> Εγώ 30 είμαι. Α, είσαι μικρό. Δεν πειράζει. Μικρό είμαι. Λοιπόν, που λε, η προγιαγιά ήταν στο γράμμο, ο πλήτρια. Σα ακούει και συγκινείται, αλλά η ίδια δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή για να σα πάρει. Δεν πειράζει. Γερήν, να, ναι, ναι. να μα ακούει και α μην πάρει. Η προγειαγιά ναι. ναι. δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ούτε από το χάροδα κανέναν. Μα τι να καταλάβει, αγάπη μου γλυκιά δεν κατάλαβε Χριστό που πήρε το όπλο και πήγε στο βουνό αυτή. Πόσα αρχήρια μπορεί να έχει μια γυναίκα, μια γυναίκα ένα κοριτσάκι 15-16 χρονών, να πάρει το όπλο για να πάει στο βουνό. Το τι ιστορία έχω ακούσει από τη γιαγιά μου δεν φαντάζεσαι. Ε. Πραγματικά δεν φαντάζεσαι. Ε, μιλάνε και η κολοσριζέ για τον βοευτικό κώδικά. Γιατί να με μιλήσει. Ναι. Κάνε ένα σπίτι σε χέρια τραπεζήτη και μετά ψηφίσαν ηλεκτρονικού πλησιασμού. Ηλεκτρονικού. Ήδη τραπεζίτη στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ναι, αγορο Ναι, Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο εταιρεία φυλάδα το μακελιο. Δεν κουζε κάτι έβαλε μπροστά τώρα. Ωραία, η το μακαλιά που κάνει βρώμη και με ψέματα. Γράφει παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και δίνουν σπίτια σε ελαφραίου. Εγώ θέλω να του πω ότι τα σπίτια των Ελλήνων θα το Πάμε και ο ρουβίκονα. Η αριστερή και οι αναρχική. Δεν είδα ποτέ κανένα φασίστα κολοχρυσαυγίτη να υπερασπίζεται σπίτι των Ελλήνων. Και είναι και εδώ μια μεγάλη μάχη για την αριστερά να μην αφήσουμε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Καλό αγώνα αποστολή. Ελλάδα. Έλα. Έχω βρει που κρύβεται το παπά. Πού κρύβεται το παπά, Στο σπίτι του παγάνου, ψάξαμε. Α δεν πήγε το μυαλό μας. Δεν πήγε. Όχι, λε να μα χαρέφτηκε σε τίποτα και να ε, φύγε. Εκεί στο σπίτι του το παγδόν ο Λε να βγει έξω με κουκούλα και να μην το πήραν χαμπάρι, να μην τον γνωρίσανε, μπορεί. Στα διπλανά σπίτια Υπόγεια και μολοκυτά. Πόσε μεταγραφέ έχουν γίνει από τη Χρυσή Αυγή στην Νέα Δημοκρατία. Χωρί να το ξέρουμε. Τι χωρί να το ξέρουμε, ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε όλε. Εδώ άλλο μάθαμε πρόσφατα ότι πήγε από το διευθυντήριο τη Χρυσή Αυγή στο γραφείο του Κυριάκου. Προσωπικό. Και ήταν και στο προεκλογικό του αγώνα να βοηθήσει. Ο άλλο γράφει στο site του Μπογδάνου. Α, ένα. ναι, είδα στο site του Μπογδάνου που γράφει ένα Χρυσαυγήτη. Σωστό. Και πόσα άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, πέφτει τα σύννεφα. Δεν πίστευα τέτοια πράγματα. Την ετικέτα πάνε πετάξουν Μόνο τη Χρήση Αυγή. Στην ουσία την κρατάνε και υλοποιούν και την πολιτική αντίθεση τη Χρήση Αυγή. Μια χαρά το κάνουμε. Μπροστά με τον Βορύδι, τον Βογδάνο, τον Γιοργιάδη, τον Πλεύρη και όλη τη... τη δεξιά συμμορία. Να το πω έτσι. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Αποτελυνό η εθνική αντίσταση τη αριστερά και είναι προσβολή να το λέτε. Γιατί αυτή η παράταση δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησα που θυσιάστηκαν στη θετική αντίσταση. Τι πράγμα είναι αυτά που λέγονται σε αυτή την αίθουσα. Είναι τροπή να λέγονται αυτά πράγματα. Στο τελευταίο θα συμφωνήσουμε. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα, ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία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 Ω τον καλύτερο Υπουργό Οικονομικών ανέδειξε η χθεσινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο το Χρήστο Ταϊκούρα. Στο πρόσωπο του άξιου αυτού πολιτικού επιβραβεύτηκε η οικονομική πολιτική τη κυβέρνησή μα, αλλά κυρίω η άριστη επιλογή του Πρωθυπουργού μα και σωτήρα όλων ημών Κυριάκου Μητσοτάκη του Δεύτερου, που μπορεί να είναι δεύτερο στη σειρά των Μητσοτάκιδων, αλλά είναι πρώτο στη σειρά των Άξιων. Εξερχόμενο του Κοινοβουλίου, ο κ. Ταϊκούρα δήλωσε: Ευχα το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μήνυμα είναι καθαρό, σαν το γάγα οραιρό. Μεγάλη επιτυχία τη ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού. Σε έλεγχο που διενύργησαν οι μονάδε Δέλτα για την ανακάλυψη απίθαρχων νέων που κυκλοφορούν μετά τι 12.30 το βράδυ, εντοπίστηκε ένα φάντασμα. Το φάντασμα κυκλοφορούσε ανενόχλητο από τα μεσάνυχτα, ακριβώ στη γωνία των οδών Ακαδημίας και Σόλωνος. Χώρευε αμέριμνο, χωρί να φοράει μάσκα. Οι έμπειροι αστυνομική το ακινητοποίησαν, το συνέλαβαν και κρατείται στον 12ο όρο Φω στο τμήμα φαντασμάτων. Μαζί με το φάντασμα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και 27-14 χρόνου μαθητέ έτσι για την κάπλα. Μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο ετοιμάζει η Επιτροπή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, μόλι ανακοινωθούν τα 1000 κρούσματα από τον κορονοϊό. Η ιδέα ανήκει στην ίδια τη Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει μια πιο χαρούμενη διάσταση στην καθημερινή αύξηση των κρούσματων. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Τα 1000 κρούσματα να γίνουν πανηγύρι και όχι πένθο, δήλωσε η κυρία Αγγελοπούλου, προσθέτοντα ότι για τον λόγο αυτό θα αφαιθούν στον ουρανό χίλια πυροτεχνήματα θα χορεύσουν χίλι χορευτές στο τραγούδι χίλια περιστέρια του Ζαμπέτα ενώ θα παρελάσουν μπροστά από το Ζάπιο χίλια στενοφόρα. Έχουν περάσει σχεδόν δύο ημέρε από την αλλαγή τη ώρα και ακόμη οι επιτελεί του νότι Μηταράκη να τον πείσουν ότι όταν λέγαμε να γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω, δεν εννοούσαμε στα καταστήματα που τα αγοράσαμε, αλλά του δείκτε του. Ο κύριο Μηταράκης λόγω του φόρτου εργασία που είχε, παρενόησε και θεώρησε ότι η φράση Γυρίζω τα ρολόγια σήμαινε Επιστρέφω τα ρολόγια. Έτσι, φορώντα πάντα μάσκα, πήγε στο πολυκατάστημα που είχε αγοράσει τρία ρολόγια χειρό και και περήφανος τα επέστρεψε. Κερος, Τι καιρός με αυτά θα ασχολούμεστε τώρα. Άστο. Πέφτουμε από τα για το μηταράκι. Τώρα στα υπόλοιπα, τα λεωφορεία και τι εικόνε στα λεωφορεία, τι βλέπουμε όλοι κάθε πρωί στο στου σταθμού του Μέτρο. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μέχρι τι 5 δεν κινείται τίποτα στην Αθήνα. Από τι 5 και μετά, που φεύγει ο κορονοϊό, αρχίζουν να γεμίζουν όλα και να νιώθουν οι άνθρωποι σαρδέλε. Όχι μόνο στην εποχή του κορονοϊού. Και πριν, μια λύση θα ήταν να έπαιρνε η κυβέρνηση περισσότερα λεωφορεία. Να πάρουμε πάτε χίλια λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Αντί για Ραφάλ, να Αντί για <σοφειά> τι έκτακτη διαδικασίε μπορεί να πάρει και θα τα κάνουμε μετά τα θα τα κάνουμε στο Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει αστικέ τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε Ότι για να πάρει λεωφορεία ένα κοινωνικό αγαθό. Στο μυαλό του Άδωνη πρέπει να κόψεις μόνο τι συντάξις, ότι δεν περνάει από το μυαλό του να κάνει και αλλού περικοπές σε ε, τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που έχουν εισοδήματα και βγάζουν συνεχώς εισοδήματα. Δεν περνάει καθόλου από το μυαλό του να κόψει από εκεί λεφτά μήχανους εφοπλιστές, μεγάλα εισοδήματα, εισοδηματίες γενικότερα, με ή καθαρέ. Δουλειέ δεν περνάει καθόλου. Αυτό αποκλείεται. Αν θα παίρναμε λεωφορεία, πάντα στο μυαλό του Αδόνιδο Γεωργιάδη, αυτό θα γίνονταν επειδή θα κόβαμε τη συντάξη των ανθρώπων. Αυτοί που χρησιμοποιούν δηλαδή τα λεωφορεία. Είναι μια πολύ ωραία ε, σύλληψη, άκρο πολιτική και ακροταξική, ταξική. Και τη λέει με τέτοιο κινησμό και τόσο ωραία την πετάει πάντα στα μούτρα των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι ένα από του βασικού εδώ συνεργάτε μα. Γεια σα κύριε Παρβαγιάννη, μια πληροφορία θα ήθελα. Κύριε Βυζδέκη μου, εσεί. Μια πληροφορία θα ήθελα. Ναι, κύριε Βυζδέκη μου, εσεί. Ναι, ναι, εγώ είμαι και θα ήθελα μια πληροφορία επειδή είστε έγκριτο μεσογράφο και εσεί. Έγκριτο <σ>... λέει, μόνο έγκριτο. Ναι, θα ήθελα μια πληροφορία. Άντε πάλι. Ε, επειδή έχω οικονομικά προβλήματα, σκέφτομαι να κάνω μια ληστεία και αν μου φέρουν αντίρρηση, ληστεία μεταφώνου. Ξέρω να κάνω πολύ καλό μουσακά και γεμιστά. Τι ελευθερυτικά θα έχω. Α είστε καλό στα μαγειρευτά, δεν είστε στι Ζήμε εσεί. Και να δώσω και μια συμβουλή στον κύριο Μπογνάνο τον προηγούμενο από εσά. Ναι λέγε μετά από μας το ΜΕΑ Κούλπα έρχεται η Σταλινοφρένια. Εγώ διαφωνώ με τον κ. Μπογδάνο, έχει ευγένεια. Εγώ δεν είμαι ευγενής. Εγώ θα έλεγα, αν στη θέση του, μετά από μας την το ΜΕΑ Κούλπα έρχονται οι Σταλινοφασίστες. Γεια σας. Ήταν αρχοκουμούνια, θα μπορούσες. Έλα, αποστολείται κανείς. Έλα, καλά, που είσαι έτσι, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όλο αυτό το καιρό με τη Χρυσή Αυγή και λοιπά, δεν ήθελα να χάσω κουβέντα. Και από του τρει σα, από του τρει συνεργάτε που σα θαυμάζω. Ποιο είναι ο τρίτος? Παύρομο. Γεια σου, μα. μα! Μαλά! Α, ναι. Ε, δεν είναι, δεν σου το έχω ξαναπεί αφού είναι μόνιμο συνεργάτη. Ότι είναι μόνιμος είναι, αλλά το επιδιώκει κι αυτό. Τι να κάνουμε. BOING! BOING! <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξεμπλέκει και εύκολα. Τον αποφεύγουν, τον αποφεύγουνε πόσο. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι, πραγματικά ναι. <laughs> <laughs> Α σου πω. Τι έπαθει, καλά, τι αυτή <laughs> Γεια σα! Γεια σας. Ο Αποστόλη! Ναι, ναι! Αποστόλη, γιάσω σου ο Νεκτάριος, από το Αίγυο. Σε ακούω χρόνια. Γεια σου νεκτάρι από το Αίγυο. Ψηφίζει Παπανδρέου. Παλιά ψήφιζα Παπανδρέου, ναι. Ήμουν απασχολικό. Ναι, μιλάμε μετά για την εποχή του 89. Εκεί, εκεί. Τι συνέβη, τι άλλαξε, γιατί. Ε, άλλαξαν πολλά, πολλά, πολλά. Αλλάξαν. Αυτό δεν είναι τη στιγμή. Εγώ πρέπει να σου πω ότι πραγματικά σε ακούω χρόνια. Συμφωνώ με το 80-90% των απόψεών σα. Καλά είναι. Μα κάντε να γελάμε. Με τι μαλαγίε που είναι. λέμε, καλά είναι you <sweak> Παρακαλώ. Λέγεται. Ποιο είστε. Εσεί ποιο είστε. Τι κάνει όλοι σε ξαναπείτε. Πότε με έχει ξαναπάρει. Έχω πάρει μια φορά, βγήκαμε την πρώτη έτσι. Σε θυμάμαι, μου έχει μείνει ανεξίτηρο. Χαράκτηκε μέσα μου. <χω> Αργήσαμε λίγο. Τι λέει καλά. Όλα καλά, καλά. Εσύ, <χω> ότι υπάρχει ενδιαφέρον τάχα, γιατί με σε θυμάσουμε. <χω> ναι. Έχω δει όλα. Θα έχω δει όλα τι καλά, είμαστε σοβαροί. Ε, Πόσα Παρήκατε... χρόνια είναι μέσα σε απλή αυτή η χώρα. Εφεύγει δυνατόν. Πολλά χρόνια. Έχει μια θετική απόφαση μια φορά. Βλέπω τώρα έχει μια εβδομάδα όχι τον όχι για τον ε, καπουτσίδι που θέλουν να υιοθετήσει, έχουν πέσει όλοι με τα μύτρα λένε τη μαρχία του, όχι με τον ζάκη τώρα ξεκίνησε η δίκη μάλικά. Πώ συφάσει! Δηλαδή και εγώ τα λέω αυτά με, Ξέσε, εκ του ασφαλού γιατί έχω διαβάζω πρώτα κόμμα στο facebook. Που να μάμουν πριν τα χρόνια στο κερατίν. Δεν θα, ξε... θα θέλαμε να ξέρω τι γίνεται ητελεφία. Πραγματικά είναι μέσα σκατάνε. Αδιώσουν την. Ε... Εκπλήσει εσέ. Ε... Εκπλήσαμε γιατί δεν έχω κλείσει δύο δεκαετία ακόμα τη ζωή και δεν γίνεται να δώσει σκάτα τα πράγματα. Μη μα, μην το βάζει κάτω, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι έτσι. Α, δεν είμαστε εμεί έτσι, αυτό θέλω να πω. Καλά, ναι. Ε, και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μου δίνει ελπίδα τώρα. Ε, γιατί? Γνώσεις, πω. Ε, το, εγώ θα σου δώσω ελπίδα. Α, οι παράθεμα μεσημεριά, τι κάλιο ώρα δεν και... είχα. Μαρκά, είναι απίστευτο. Το... Α, συγγνώμη, μα... Αποστόλη. Συγγνώμη, Μαρκά, αποστόλη. Αποστόλη, και το. Και εδώ δεν μου πάει. δεν μου βγαίνει. Ε, το πιο ανησυχητικό είναι ότι βγάζουν λογική αυτά που λένε και πιστεύουν. Δηλαδή του βλέπει, έχουν ένα συνειρμό, ένα λογικό τέτοιο. Μια λογική σκέψη. Καταλήγουν λογικά σε αυτά τα συμπεράσματα. Η Μαρκά πάντα έχει βρει και τι απαντήσει τη, μην ανησυχεί. Θα το βρούνε. Ναι. Εννοείται. Δεν είναι. Ισχύει. <Δελίκιο> Διαβάζω κάτι ωραίο εδώ και λέει. Πόσο ωραίο να είναι αυτό που διαβάζει, σηκωτά μου, Και <Δελίκιο> μα... τι διαβάζει, μα κοινιό. εσύ δεν είναι Τα φίδια λέει κάνουν. sound κάτι κάτσι καλά να πούμε. Όμω εγώ λέει, γνωρίζω μερικά που λένε, Γεια σου, τι κάνει. Καταλαβαίνω πώ το λέ. Καλά, αυτό που. Πού το διάβασε να το βρω κι εγώ. Εhm. Δεν βρω. Αυτά μου κάνει. Να τα διαβάζει αυτά τα ωραία τα ψαγμένα και εγώ δεν. Εκεί είμαι Δεν τα ψάχνω, δεν τα βρίσκω. Αγάγια, γάγια, γάγια. Δεν γιάζω από στον μου. Εσύ σε φύγε, κόψει καπίστρι πια, ε. Κόψει καπίστρι, βέβαια. Τώρα με τον καιρό έτσι και με τα λόγια. Ότι ο καιρό ήταν. Σε εκατόγια. Με τα λόγια ξέρει πώ το λε. Χτίζω ένα λόγο εκατόγια με τα λόγια. Έχει να μου πει κι άλλα ωραία όμορφα. Ε. Α Έχουμε εδώ ένα ωραίο μήνυμα ενό ακροατή, ο Θανάσης. Τον βλέπω μερικέ φορέ, αφήνει και στον Πογδάνο νωρίτερα μηνύματα και λέει, Θανάση, κάτω πατήσια. Καλό μεσημέρι, πριν σα ρωτήσω, θα σα συστηθώ. Είμαι φιλελεύθερο και δημοκράτη και όχι ακροδεξιό. Περαστικά για τα τρία. Όταν ο συσχωρεμένο ο πατέρα μου επισκέφθηκε την Εσουσουδού, Σοβιετική Ένωση, ναυτικό ήταν ο άνθρωπο, στη δεκαετία του 70 επί Μπρέζνευ, μου είχε διηγηθεί χρόνια αργότερα, το εξή, αν και κάτι τέλεια. Στέκονταν λέει μετά τη φάμπρικα στην ουρά για δύο φέτε ψωμί και 200 γραμμάρια κρέα μόνο κάθε Παρασκευή. Αυτό το είχε πει ο πατέρα, ότι συνέβαινε δηλαδή οι κάτοικοι τη εσουσούδου Σοβιετική Ένωση ε, πληρώνονταν μια φορά τη βδομάδα με 200 γραμμάρια κρέα και δύο φέτε ψωμί. Τις άλλε μέρε τίποτα. Αυτό συνέβαινε δηλαδή. Σου ακούγεται πιστικό αυτή η διήγηση. Και συνεχίζει το μήνυμα. Ναι, δεν υπήρχαν άστεγοι, το παραδέχεται. Μέχρι λάντα του χορηγούσε το κράτο. Αυτό δεν το λένε ούτε αυτοί που υποστηρίζουν η Σοβιετική Ένωση. Το λέει εδώ, θανάσει, δεν έχει σημασία. Όμω και δούλευαν και πεινούσαν. Και δικτακτορία είχαν και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Αυτέ ήταν οι λαϊκές δημοκρατίε, κύριοι τη Ελληνοφρένεια, λέει ο Θανάση. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα. Να σου πω, Θανάση, ότι σήμερα, το 2020, καλά κάνει και για το πως ένας λαός τρεφόταν μόνο με φέτες ψωμί και 200 γραμμάρια, όπως λες εδώ, κρέας. Να σου πω ότι ένας λαός, σήμερα το 2020, 42 εκατομμύρια από τους Αμερικανούς ζούνε με συσίτια Επειδή ποτέ, ακόμη και αν ζούσε ο πατέρας σου και πήγαινε εκεί, και εσύ αν πα, ποτέ δεν θα σχολιάσεις σε αυτό το θέμα. Το 2020, δεν θα σου πω για Αφρική, για τα παιδιά και όλα αυτά που συμβαίνουν, ούτε τους δικούς μας άστεγους, ούτε τι γίνεται εδώ θα σου πω. Για τα 42 εκατομμύρια, 20 εκ των οποίων εκατομμύρια είναι παιδιά που τρέφονται μόνο από συσίτια. Τώρα για τη δεκαετία του 60 και του 70 που κάνει τη σύγκριση με τη Σοβιετική Ένωση και καλά κάνεις να θυμίσω ότι ε, μιλά και για δημοκρατία, όλη η Λατινική Αμερική είχε χούντε, όλη η, Νότιο, η Νότια Ασία είχε χούντε, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα είχε χούντα, όλη η Αφρική ήταν αν όχι χούντε, ή από, από, από Οπτικοκρατικά καθεστώτα. Επειδή μιλάς για δημοκρατία και καλά κάνει και στρέφει τα φώτα σου προ τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν ρίχνει και μια ματιά τι ακριβώ συνέβαινε αλλού. Σε σχέση με το πώ ζούσαμε εμεί, που ζούσαν οι Σοβιετικοί πολίτε και οι λαοί των ανατολικών χωρών, εδώ στα χωριά υπήρχε πείνα, δεν υπήρχαν τα βασικά. Το ρεύμα, θυμάμαι κάτι εκπομπέ που ήταν είχε βγει ο Παπανδρέο Ο Ανδρέα που του είχε συνδεθεί στην Κάριστο και στα χωριά τη ε, Εύβια και πανηγύριζαν. Έφευγαν μετανάστε οι Έλληνε επειδή δεν είχαν εδώ να ζήσουν, αλλά γι' αυτά δεν πρόκειται ποτέ να πει και να σχολιάσει και να πει τίποτα. Ούτε για τα θέματα δημοκρατία, ούτε για τα θέματα πείνα και πώ ζούσαν οι άνθρωποι. Μια ωραία συζήτηση είναι όλη να Ανατρέχουμε στο παρελθόν, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω και τώρα και να μείνουμε και στο παρόν. Μπορεί να βγάλει κανεί ασφαλείς συμπεράσματα για το τι ακριβώ γίνεται. Να σε καλά παντού, Στανά. αφορμή να πούμε όλα αυτά. Φτάσαμε εδώ στο τέλο. Το τρίτο μέρο του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. σα. Ένα πονηρό συλλογισμό και λέω 10 εκατομμύρια Έλληνε να μην υπάρχουν και 500.000 σκατοφασίστε. Ερώτημα κάνω. Υπάρχουν, Έχω... ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι. Ε, Σκατοούγκανοι και σκατόψυχοι οι οποίοι ξέχασαν ότι κάποτε οι παππούδε ήταν πρόσφυγε, ξεχάσανε Δεν το ξεχάσανε, δεν το μάθανε ποτέ, παιδί μου. Είναι τέτοια τα ζώα και... που νομίζουν ότι είναι παραμυθάκια για να του 10 εκατομμύρια Έλληνε οι οποίοι είναι αυτοί που είναι και 500.000 σκατόψυχοι σκατοφασίστε. Εντάξει, το δέχουμε. Δημοκρατία, λοιπόν. Να σου πω, ναυτικό, σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, αυτή η εισαγγελέα πρέπει να είναι ράκο τώρα, εντάξει. Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, που θα έλεγε ότι συμπαθεί τη δικαιοσύνη με έναν τρόπο εριστικό. Εριστικό, ναι, με έναν τρόπο εριστικό. Ναι, και εδώ πα ή εκεί πα πα, πού είναι ο παπ. Μήπω τον κρύβει, κρύβει εισαγγελέα, λέω τώρα εγώ. Φλε να είναι σπίτι, σπίτι. σπίτι τη. Να σου πω κάτι άλλο, μου είπε συνάδελφο εδώ στο καράβι ότι αν ήταν τίποτα αριστερή θα ήταν έξω. Έτσι, του θύμισα τι περιπτώσει περικλή και η Άννα και δεν σημαδεύεται, α πούμε, και μου λέει ναι, ναι. Ναι, αυτά είναι Μαρκίε. Μου λέει το πέραμα, το, το τραγουδάκι, το γνωστό. Τη μέρα που ήρθα και σε βρήκα κάτω στο πέραμα με του γένου. Γε... Κάνανε δουλειά οι χρυσαυγήτε. Και στο πέραμα λέει: Αν δεν είχε το ριζοσπάστη δεν έπιανε δουλειά. Μου το έλεγε, λέει ο παππού μου. Και του λέω: Πότε δεν δουλεύω ο στο πέραμα. Μου λέει: Δεκαετία 60 και 70. Του λέω: Την εποχή που οι κομμουνιστές ήταν στα ξερονίσια. Έτσι. Και κάνανε κομμάτι στο πέραμα οι κομμουνιστές από τα ξερονίσια. Είσαι. Δηλαδή κάτι μαλακίε, α πούμε. Απίστευτο. Ο χρυσαυγητισμό, ο ναζισμό και ο φασισμό είναι ριζωμένο βαθιά μέσα στι καρδιέ των οικοκυρέων. Έτσι στην Ελλάδα. Το ότι του βάλα του είναι όμω μια χρήσιμη αρχή. Είναι μια χρήσιμη αρχή. Αλλά πατήσαμε μόνο την ουρά του φυδιού. Αν δεν πατήσουμε το κεφάλι, το ίδιο το φίδι θα γυρίσει και θα μα δαγκώσει. Έτσι. Και στο κεφάλι Α, θέλει θα... πάλι θα... προσοχή, μην προκύψει ηλερνέα ύδρα. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, άντε για. Και αυτό. δεν είναι μόνο η Ιριάννα και ο Περικλή, είναι ο Θεοφίλου. Τίχνι... Λοιπόν, χίλιε περιπτώσει υπάρχουν. Αυτά τα λέγατε και προχθέ, τα έχουμε διαβάσει, τα ξέρουμε, τα ξέρει όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο που, που ενδιαφέρεται να μάθει βασικά τα ξέρει. Όλο ο κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει γιατί τέτοια ού Μαρφήν. Και του λέω στη Μαρφή έχουν δικαστεί άνθρωποι. Αυτό με τη Μαρφίν το... που δεν έχει παρακολουθήσει κανεί την υπόθεση. Ότι Καλή. έχει γίνει από το δικαστήριο. Έχουν καταδικαστεί. Καλή. Αλλά Καλή. όλοι λένε Καλή. για τη Μαρφίν δεν λέτε. Τι να πούμε αγάπη, η γλυκιά έχει γίνει. Και το ωραίο χρυσό είναι ότι το πόρισμα τη πυροσβεστική, αυτό που μιλούσε για διαβαθμισμένο υλικό, έτσι δεν το, ανα... δεν το αναφέρει κανένα από αυτά τα ούγγρανα, ου... α πούμε. Επίση δεν αναφέρει κανεί ότι έχει καταδικαστεί και η ίδια η τράπεζα, η διοκτησία τη. Η, η τράπεζα, ο διευθυντή του καταστήματο, έτσι Πολλοί έχουν δικαστεί. Λοιπόν, αυτό όμως δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να πούνε τη λέξη Μαρφήν. Έλα, Αποστολή! Έλα. Να σου πω: Έχει βγάλει η περιφέρεια ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εδώ είμαι ε, ε, ελεύθερο επαγγελματία. Και για να πάρει χρήματα σου δώσουν γύρω στα 30 με 50% από τα έξοδα που έχει κάνει λόγω κορονοϊού και που δεν κυκλοφορεί μοίρα, πρέπει να έχει 50 βαθμού. Άκου να δει τι έχουν βγάλει οι γερατάδε. Πού να πιάσω εγώ 50 βαθμού, <σχεδελή> Λέω λογιστέ μου, μου λέω ούτε 5 δεν πιάει. 5, <σχεδελή> 5 είναι καλά, τα 3 είναι ακόμα καλύτερα. Πώ? Δεν μιλάτε ελληνικά, γρήγορα. Α, ah, καλημέρα. Ναι, ελληνοφρένεια εκεί. Ελληνοφρένεια. Ah, yeah. Εντάξει, κοίταξε Επειδή βιάζουμε τον Ντέι, είμαι πολύ διαστικό. Θέλω να σχολιάσω τι μαγικέ mm. που ακούω για τα γενικά για ελληνικουρκικά, για χρυσή αυγή. Μάλιστα, yeah. γιατί μα έλειπε το σχολείο σα και να. Mm -hmm. Με αυτή την ευκαιρία, mm -hmm. τι καλά. Βγει αυγά, αυγά Τουρκία στο βάθο τύπο και τραβάω <laughs> Το ακούς Εξαιρετικά. <x -heretica>